Έλα, Αποστολή, να σου πω, έχει μια συγκέντρωση τώρα εδώ στη Αθήνα, αδερβή και τα λοιπά. Μήπω πρέπει να μετακινούνται αυτοί λίγο προς τα τουριστικά μέρη, προ εκεί που περνάνε τα δίπα, τα λεφορεία, να του φωτογραφίζουν από πάνω, να φέρνουν έξω... Παιδί μου, δεν είναι συγκέντρωση, μπερδεύτηκες. Το κύμα <συσκύνω> των τουριστών είναι. Ήρθανε. Ε, καλά, να τους καλοδεχτούμε. <συσκύνω> είναι κάτι με τα πανώτη, welcome, έτσι. Welcome. <συσκύνω>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 Ναι, για σωτάκης. Όχι. Α, για μια Αγγελία πέρα τη λεπανώ. Για ποια Αγγελία. Ένα μηχανάκι. Ένα σκούτερ Α, ναι, ναι. Παρακαλώ. Το... 50 ευρώ, το ναι, ναι, 50 ευρώ, η μπροστινή ρόδα. Ευρώπη. εντάξει, ξέρω και στο πολύ. Απατή, θέλει, ολόκληρο 50 ευρώ. Τι σου δίνουμε, πατίνι! Όχι, απλά λέει αγγελία ότι χαρίζεται, λέει δίνετε 50 ευρώ μυχανιά. Τώρα. σου κάναμε εδώ και Έτσι γράφει αγγελία, στο Εσύ πήρε τηλέφωνο Να Έχει και τα του, έχει τα χαράτσια του 50 μηχανάκι. Όχι, εγώ να Ευχαριστώ πάντως για τον ενδιαφέρον. Να είσαι καλά.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 Ναι, ναι, εννοείται. Γεια σου, αποστολή. Γεια σου. Άκουσες μια δήλωση τώρα του Τσίπρα από τη Βουλή ότι σκοπός λέει του ΣΥΡΙΖΑ είναι να πάρει την εξουσία από τα χέρια της ντόπια κλεπτοκρατίας. Είμαστε διψασμένοι για να πάρουμε την εξουσία. Από τα χέρια τη ντόπια και ξένη κλεπτοκρατία και να την μεταβιβάσουμε, να τη δώσουμε εκεί όπου ανήκει. Ναι, για να εξυπηρετήσει την ευρωπαϊκή κλεπτοκρατία. Ένα ερώτημα από τώρα που θέλω να βάλω εγώ. Δηλαδή, μιλάει με το Σεβ ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρα για το πώ θα του παραδώσει ο Σεβ την εξουσία, ή μήπω θέλει να πάρει την εξουσία από του πολιτικού υφιστάμενου του Σεβ. Κατάλαβε, έτσι. Δεν νομίζω ότι το έχουν σκεφτεί τόσο. Απλά θέλει να πάρει την εξουσία εκεί. Τώρα, θα γίνει, αμα την Πάρει πανηγύρι,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 Δεν μου και δεύτερον. Καλέσιο κοπέ θα ξαναπάρω. <Δεθυμό> Έλα που γάτα με μικρόφωνο. Έλα. Τώρα που θα έρθει πάνω, θα καταλάβει τι ωραίο πράγμα είναι ο λαμδακισμό. Λα, δηλαδή. Θε βούλτεψη με βαρύ λαμδα να δει. Βούλτεψη. Μαλά. Ωραίο είναι. Βούλτεψη. Θε να πατά το καζανάκι, δε είναι. Ωραίο είναι, ωραίο. Λοιπόν. Τώρα ξεσυνηθήσαμε, γυρίσαμε, άστα. Γυρίσα. Ό,τι είπαμε, είπαμε. Α, καλά, έμαθεσαι. Τα κομμωτήρια ανοιχτά και το Σαββατοκυριακό. Επιτέλου, πάλι καλά. Θε να κάνει μια κουπ, στο διάλο. Με σοφία και το Σαββατοκύριακο ανοιχτά Αυτό είναι σωστό ε... Το μαλλί είναι Το μαλλί είναι Το μαλλί Σκατά Μια... όπως όταν το και τις καθημερινές <Ρι>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 Έναν άνθρωπο που κάνει δωρεάν διακοπέ. Για ποιο διάστημα ποιο διάστημα τώρα, Το χότ του Αυγούστου. Δε θε, θα πει τον Οκτώβρη έχουν που hot Ε. Έχουν κλείσει όλα. Άμα έχουν κλείσει, τι θε, τη διαφήμιση. Και για το, για το επόμενο καλοκαίρι. Για το επόμενο, από τώρα. Κοίτα και... να δει ανάπτυξη, μπράβο. Προγραμματισμό από τώρα για του χρόνου. Είσαι κανένα προπολογισμό. Να κάνω. Για πείτε μου. Τι να πω. Πόσο θα πάει. Κάτσε, να σε συνδέσω με του αρμόδιου, γιατί σε βλέπω θα βάλει τα κλάματα σι. Περίμενε. Έλα ρε γατούλη Έλα Μάρη Πολύ το χάρηκα Ποιο το 7-1 Ευτυχώς που δεν έβαλα στοίχημα Υπολόγιζα 9 Λέω 5 στο πρώτο Δεν θα φάνω το δεύτερο Και στενοχωρέθηκα με τρένα Ήθελα 0 Για... Αυτό είναι αλήθεια Και μένα Μάρη στο μηδενικό 200 εκατομμύρια πίθηκοι Ασχολούνται με το ποδόσφαιρο Και με το καρναβάλι τους Ε π... Είναι Απορώ πάντως που έχουν εκπλαγεί όλοι και λένε ξεφτύλα η διοργανώτρια να φάει τέτοια π*** και να γίνει τέτοιο πανηγύρι Σιγά Ένας... Εδώ μίσχαμε ολυμπιακούς αγώνες και θυμάστε το κεντέριθάνο Ένας... Ποιο ήταν μεγαλύτερη ξεφτύλα Νικάμε <Κι> Και το άλλο μου αρέσει που λένε Σκοτώσαμε όλα αυτά τα παιδιά στι φαβέλες για αυτό Για τέτοια ξεφτίλα, δηλαδή, αν νικάγαμε, χαλάλοι στο διάλογο. Οι φαβέλες και τα παιδιά και όλα, στι σακίδια, στα καζάνια να βράσουνε. Έχω έναν γείτονα. Αλλά για τέτοια ξεφτίλα, για 7-1, σκοτώσαμε τόσα παιδιά, τσάμπα λερώσαμε τα χέρια μα με αίμα. Να τα λερώσουμε τα χέρια μα με αίμα, αλλά με μια νίκη, με ένα μουντιάλ στα χέρια. Κάτι, να πούμε αξίζει τον κόπο. Θυσιάστηκαν ήτανε. Παιδάκια που θυσιάστηκαν για το μουντιάλ. Να σου πω, έχω έναν γείτονα, ο οποίο μάλιστα ψηφίστηκε για ανταρσία, πολίτη συνομωσία, ξέρω εγώ. <laughs> το είχε βέβαιο, δεν υπάρχει λέει η περίπτωση. Είναι στην έδρα τη και θα τη το δώσουν με τους διαιτητές, με δεν ξέρω εγώ τις βραζιμίες ναι, ναι, είναι αυτοί που ξέρουν και έχουν πληροφορίες πάντα συνο, συνο, Συνομοσιολόγος Εγώ είχα έναν άλλον που έλεγε παίξε την Ελλάδα στου 8 Η Ελλάδα θα περάσει σίγουρα στους 8, είναι, είναι συμφωνημένο Και όμως έχουν αριστώ Και παίξε την Ελλάδα στου 8, έχει μεγάλη απόδοση, 10.000 θα βγάλεις Lust, που, Παίξε 100 θα βγάλεις 10 Εσύ Κοσάνικα, επειδή ξέρω ότι είναι αποστρατοποιημένη, ένα στρατηγό το κάνει αυτό. Χούντα, χούντα, χούντα. Και είναι, λέει, πρώτη σε 149 χώρε πιο ευτυχισμένοι κάτει στον κόσμο. Όχι, πάνε και έρχοντα δεν τρίτη. Εκατοστή 14η η... παιδί. Παιδί είναι η πηγή τη φούντα. Δεν θα είναι αυτή φτιασμένη. Κακό. Και το κανένα φούντα, στρατηγό, Ντανάρχη. Είναι σε κούνα δί... και γκρινιάζεται. Είμαι Είτε... Είτε... Είτε... σίγουρη θα του έχει φτιάξει και δρόμο. Πώ γίνεται! Και θα έχει με δεν ήσει και το χρέο, Εδώ πέρα γείτονας, είναι γείτονα και είναι κουτσό. Το Παπαδόπουλο, που φτιάξει στο χωριό του στην καρύτερα, 2,5 χιλιόμετρα άσφαλτο. Τέλο. 2,5 χιλιόμετρα. Πε ήσασταν να βάλει τον κόκκινο, τώρα. Και <laughs> ήταν λέει καλή χουντα. Άντε, γεια! Για... <Κοί> Ήθελα να ρωτήσω το εξή. Είναι δυνατόν να πάρω μια το μωρό μου. Αυτό θέλατε. <Κοί> Καλό. <Κοί> μου λέτε για να ευχαριστήσουμε την κυβέρνηση και του καλού υπαλλήλου. Εσά παίρνουμε. Ναι, να εδώ σε εμά. Ναι! <Κοίγλυντα> Θέλω να συγχαρήσει του συμπαλίζει σε η Τι κάνω κι αυτήν. Πήραν όλου με του φέρε τη πασέγι και οι και κάνω ό,τι μπορούν οι σα που είναι για να την ξεπολυθεί μια ώρα κίνητρα. Λέει και μα αυτέ τι <σχελίδι> μα μετά θα θέλω να πουλήσουν και την μικρή η Ε, μικρή και μεγάλη ειδάπ έχει. Θα βρεθεί. Τι δύσκολο είναι. Σαν τι μικρέ και μεγάλε άδρε κάτι, δηλαδή. Την Εύθα, τώρα πήγα τη λονίκη και τα άμαθα. Την Ειάθ ήδη προσπάθησε να την ξεπολήσουν, αλλά άλλο κόσμο δεν θέλει, είδε στι έγινε. Δεν πουλήθηκε χωρίς να πάρουν ένα τηλέφωνο. Δηλαδή εγώ δε αξο τράπεζα και κάποιο λόγο δεν του πλήρωσε. Έχω προβλήματα να μάθω δεν του διαφέρει εγώ στα παπτά του, αλλά ξαναμενά βλέπω νερό να με ένα τηλέφωνο ρεκόλ εδώ. Φέρει και σε δύσκολη θέση το ταγάρι του ταμίλω. Τι θα λέει τώρα ότι και το νερό δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Γαφέ, τι είναι αυτά που κάνεις τώρα. Edgar Edgar> <alyidad> Ακούω μια άδικη κριτική για την κυβέρνηση για το θέμα του λέει, το οποίο θα καταργείται στου οποίου φοροδιαφεύγουν και Το ακούω και από επιχειρηματικό κόσμο και από δημοσιογράφου. Τι εγώ θα έλεγα, παιδιά, ότι αν δούμε την περίπτωση τη ΑΕΚ, του δηλαδή, που διαγράφηκαν τα χρέη για να πέσει η τρίτη εθνική για για σιγά πρώτη, δούμε την περίπτωση του Πασόκ για να τα δεν μου τα το να το θυμούνται το κύριε Αφημή, εσύ δεν έχεις Όχι, θα το κάνω τα τουάζ στο χέρι εγώ πέσω μου τα διαγράψουν και μην φοβούνται, θα το βρω τον τρόπο Λοιπόν, Αποστόλου μου θέλει να σου πω κάτι. τηλεφωνώ από μεσηνία και εδώ ο τοπικός σταθμός Πώς το όπες, από πού, από πού Από Μεσσηνία Δεν χορταίνω να σε ακούω να το γη. Μεσσηνία, ε <laughs> Μεσημεία. Πού δουλεύει, και... Μουσείο Ακρόπολη. Τώρα θα σου λέει και τίποτα. Καμία σχέση. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι μπαίνουν συνέχεια διαφημίσει και η εκπομπή σα έχει καταλήξει να είναι το διάλειμμα μεταξύ των διαφημίσεων. Κοιτάξτε να κάνετε κάτι. Πολύ ωραία. Καλά, λογικό τώρα. Συγνώμη κιόλα. Είναι ο Σαμαρά από εκεί, ότι θα άφηνε να ακουγόμαστε Α. κανονικά. Κοίταξε, δεν μπορεί να χρεώνεται όλη η μεσημεία το Σαμαρά. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που ψηφίζουν Σαμαρά, αλλά υπάρχουν και οι άλλοι που ψηφίσουν και άλλα κόμματα. Α προσέχατε. Ε. Αν κάτι έβγαλε η μεσημεία, δεν θα λέμε για το λάδι αλλά κόμματα για το Σαμαρά θα λέμε Του κάνετε μεγάλη τιμή να τον ταυτίσετε με τόσο όμορφη περιοχή και με ωραίους ανθρώπους Τι σημαίνει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 Αλλά από το πρωί για αυτό να του απαντήσω. Ναι, ναι, βεβαίω. Παίρνω ένα πελάτη εγώρα και ένδυτο και τον πάω στη Γαλλικήδα. Και μόλι φτάσω στη Γαλλικήδα μου λέει: Φιλαράκο, δεν έχω να σε πληρώσω. Και τον πάω στα δικαστήρια. Το πρώτο πράγμα που θα μου πει ο πρόεδρο έφυγε, δεν τον είδε ότι είναι ξηπόλητο. Τι τον πήγε στη Γαλλικήδα, πώ θα πληρωνό ήταν. Έρχομαι την ερώτηση του κυρίου Μαριά προ τον κύριο Σούλτζον, που κάποιον εκεί, Γιούγκερ του... του Γερμανικού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού. Ήρθε από το 2005. Την οικονομική... Το τονίζω από το 2005 Την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας Αλλά κάνανε το χορόιδο Γιατί είχαν πολλές εξαγωγές στην Ελλάδα Πολλά έγανε αυτοκινητάκια, ελεκτρικές κουζίνες Και το ένα και το άλλο Γι' αυτό θα του πούμε κύριε Αλευρά Κονομάγατε, τώρα ήρθε η ώρα να χάσετε Άκουλα τη Αποστόλη μου. Έχουν κατα... εγκαταλείψει ένα κλεμμένο μηχανάκι στο... στα λευκάκια. Ένα... ένα παπάκι κα... ενό ταλέπορου. Είναι και καλαδάκι πίσω. Έχουν ειδοποιήσει το όλου του κολόμπατσου και δεν έρχονται εκεί πέρα λέει για να μην το χρεωθούνε. Έπειρα σήμερα το πρωί πήρα και το ρεαλ και το κόκκινο και το παν. Δεν είπαν τίποτα. Ρε αγόρι μου, πε τα νούμερα. μου, το ξέρει ο άνθρωπο αυτό το πάρει. Να μου κάνει την γιατί το πάρουν οι Να σου πω τα νούμερα και να τα πει. Λοιπόν είναι χ ήτα Ζ714. Ακού στον παστα λευκάκι σταθμό είναι. Okay, yeah.